Τα ιστορικά γεγονότα, οι κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής, η καθημερινότητα, η ζωή, η πολιτική, δεν λείπει, έχει γράψει και κάτι για τη σχέση ποι, ποιητή και της πολιτικής, ποιησης και πολιτικής, να πω καλύτερα, ο άνθρωπος καθοδηγούν το πνευματικό του έργο. Συνδυάζει το ανεξάρτητο δημιουργικό πνεύμα του ποιητή με την ενεργό δράση του πολίτη παραμένει πάντα επίκαιρο και αυθεντικό. Η συσσωρευμένη σοφία του, η νιώτη του πνεύματό του και όχι μόνο, η επαναστατικότητα τη σκέψη του, η φιλεργία, η απροσδόγητη φρεσκάδα του, είναι τα χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν τη ζωή και την τέχνη. Η εκφραστική λιτότητα του Τίτου Πατρίκιου και η ελευθερία του λόγου του αποτελούν τον πραγματικό άειλο πλούτο για τον πολιτισμό μα. Η πίεση του είναι πίεση ελπίδα ενός ιδεολόγου που πίστεψε και πιστεύει στον άνθρωπο και στο σύνολο. Είναι η πραγματική δύναμη από την οποία οι νεότεροι αντλούμε υπερηφάνεια είναι από τα αιωνόβια δέντρα που μας δίνουν σκιά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει, για ό,τι προσφέρεις, για ό,τι θα συνεχίσεις και συνεχίζεις να προσφέρεις.